ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάτρησης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα τη αύτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα σωδούς της πόλεως βάσης οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες εξ τα σωδούς, να επανέλθουν αμέσως εις τα σοκίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, βάσκοι κλωφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεων. Υπότιτλοι Μια σα φίλη του πλατεία Ρέντιο. Ακούτε την εκπομπή Εστία Ανομία στο μικρόφωνο τη πλατεία Παπαδομολάκη παναγιώτης. Λοιπόν, στη σημερινή Εστία Νομίας, έχουμε μαζί μα τον Γιάννη Σταφχάρ, υποψήφιο με τη Λαϊκή Ενότητα στη ιδιωτεία. Καλησπέρα και ε, Λοιπόν, ε, είστε λοιπόν με τη Λαϊκή Ενότητα, ε, είστε η μερίδα των βουλευτών οι οποίοι καταψηφίσατε το μνημόνιο, το μνημόνιο που ψήφιζε η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και δημιουργήσατε τη Λαϊκή Ενότητα. Ε, η θέση σας είναι εκτός ευρώ, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμά σας, παίρνετε θέση ε, κατά το ευρώ. Δηλαδή περί εξόδου της από, το... από την Ευρωζώνη. παίρνε, παίρνε θέση κατά των πολιτικών προς το φωτήριο των λαών γιατί τα μνημόνια έχουν ταξικό πρόσφυνο οι πλούσοι, οι πλούσιότεροι και οι πτωχοί φταχότεροι. Να κάνουν να ρίλει το θέμα με το βρό είναι η Γιατί και η να πάμε και τα χρήματα φέρνουν λίγη γιατί και φωτές μας θα έχουμε. Λοιπόν, το βασικό απ' όλα είναι λοιπόν να γίνει μια δίκαια να του την να σταματήσουμε να προηγώνουμε αυτά το χρόνο στο οποίο είναι κάτι το και είναι δημιουργήσει που έχουν δημιουργήσει αυτό το χρέο οι τραπεζίτες, οι Γερμανοί που μεγάλα τα φράγματα του έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια για να Πρέπει το μεγαλύτερο μέρος του να διαγραφεί και το βασικότερο από όλα πρέπει να το δουν χρήματα ώστε να πάνε τα χρήματα της τράπεζας σε ευρείαν την οικονομία. Γι' αυτό και λέμε τώρα να με τη στράπεζα αυτήν την κουλτούρα να κυνηγοποιηθούν οι τράπεζες. Για να μπορέσουν να δώσουν βήματα στον λαό, και να μην τα παίρνει οι κάθεσάλε. Αυτοί και, και τα πηγαίνουν στα νησιά και με τη Σερβία. Πολύ ωραία. Η θέση τη Λαϊκή Ενότητα ε, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει παρόλα αυτά κατάργηση του μνημονίου ε, και όλο τη το πρόγραμμα εντό του ευρώ. Δηλαδή, από ό,τι διαβάζω και όλε τι ανακοινώσει. Ακούστε μα, δείτε. δείτε αυτό που λέτε εσεί. Αν θα μπορεί να γίνει εντό του ευρώ, ή όχι εκτό ευρώ. Το θέμα είναι ότι ε, πρέπει να καταλάβει ο κόσμο. Ότι όταν θα ξεπουλήσει η δημόσια περιουσία όπω είναι στο Ταϊπέργ, δηλαδή να ξεπουλήσει η δημόσια περιουσία, θα είναι η χώρα μας ένα στο μισοαδενό, το οποίο μετά θα μας πάνε και σε βραχνή και από εκεί θα είναι, θα είναι η απλή καταστροφή. Άραγε. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να Να μην ξεπουλήσει η δημόσια περιουσία, να σταματήσουν να πηγαίνουν Τα βάρη αυτά δεν είναι όπω βγήκε από την προγραμματική ή δι' εξέταση στη Βουλή. Για, την, για το χρέο, όπου αυτό το χρέο δεν είναι πραγματικό, ε, δεν είναι ε, κάτι το οποίο το χρωστάμε και αποδεικνύεται με νούμερα. Αυτό πρέπει να κάνουμε ένα απερφέ. Το οποίο αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι αφαιρέσει τι πολιτικέ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε άμεσα. Και αυτοί οι οποίοι σε τα μνημόνια, το ξεπούλημα τη χώρα, τη φτωχοποίηση των Ιμβούλων, έπρεπε να τιμωρηθούν με την ψήφο Γιατί αυτοί οι έξω, οι Γερμανοί δεν είναι τίποτα κομμουνιστέ, δεν είναι και εφαρμόζουν προεδρικέ πολιτικέ που δεν μα κάνουν εδώ με κεραγιάδες. Να, να μα πάρουν γιατί μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Όταν μπαίνουν στο τριπτάκι η ευρώπηροι και μετακινήσουν συνέχεια, δεν λέτε τι έχει ψηφιστεί με ότι σε 15 μέρε θα πρέπει τα σπίτια του και την περιουσία. Και μέσα στην εκδοχή, έχει ψηφιστεί και τι λένε, <Δυκλωσί> το για τους αγρότες όπου θα τους με τη φρολογία την οποία θα πει στην, ε, και στις επιδοτήσεις και στο πετρελαιό και θα πάσουν προ προκαταβολή να δίνουν το ΦΠΑ στο 100% όλα αυτά λοιπόν, δηλαδή μας πάνε να τα πάρουν όσοι έχουν δηλαδή να γυρίσουμε στην εποχή που ήταν το δεν με τις εφηκάζες, γιατί μόνο οι μεγαλοαγρότες και οι εταιρείες θα πάρουν τα χωράφια το φτωχόλου αγροτών λοιπόν, και αυτοί θα γίνουν δούλοι ε, πολύ ωραία. Δεν χωράει αμφιβολία ότι το ευρώ είναι μια νομισματική φυλακή. Το λέτε κι ήδη, αν δεν κάνω λάθος, στις δηλώσει σα μια γερμανική νομισματική φυλακή. Η επόμενη ερώτηση το είναι. Ναι, πείτε μου, πείτε μου γιατί ευκολίζονται το ευρώ, εσείς και δεν λένε τίποτα άλλο. Η ε, ερώτηση είναι: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και αυτή μια φυλακή. Μια φυλακή είναι ο φιλελευθερισμό. Θα βρεθούμε από σε ελλείψει. αυτέ θα ανατρέπουν οι λαοί. Και άμα τι πάρουν στα χέρια του οι λαοί. Αλλάζουν και οι για γι' αυτό και η ΜΑΕ να ξέρουν τα κράτη. Δεν είναι επιχειρήσεις όπου βάζουν και το στα έθνη. Τα έθνη έχουν από πολύ, από χιλιάδε χρόνια μακριά τα κράτη και πάνε, θα πάμε χιλιάδε χρόνια μετά. Δεν είναι δηλαδή κάτι, δεν πρέπει μια επιχείρηση καλά και την έκλεισες. Δεν μπορείτε να βλέπουμε σαν επιχείρηση όπως βλέπουν οι τη χώρα. Λοιπόν, αυτή η χώρα έχει ιστορία για έχει τα και τα της, έχει την και γίνονται χωρίς παραγωγή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης που είναι από την εργατική τάξη, από την μικρομεσαία επιχείρηση, ο οποίος είναι από το χώρο του Μόχου, ο Γλάντης. πρέπει να αντισταθεί, πρέπει να δεις, αυτοί, αυτή τη μάχη, απέναντι σε αυτέ τις πολιτικές. Και υπάρχει άλλος πέρα από αυτή τη μάχη. Γιατί και στη Γερμανία, στη Γερμανία τι κάνουν, τα δημόσια σχολεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν δασκάλου. Στα δημοσιογραφικά του νοσοκομεία πλέον δεν έχουν λεφτές. Μιλώνει το κράτο και μένα. Και μόνο Ελλάδα, δηλαδή γιατί δεν να υπάρχει καμιά ήρθα ή καμιά δηλαδή για να μην να υπάρχει Δεν έχουμε για και να οι και ήταν έτσι. αυτά υπάρχει μια τρομοκρατία από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση, που οποιονδήποτε και θα εμάς έργος και Ε, είναι αυτό το βιοκάρμιο, θες... δεν Ε, όσον αφορά το χρέος, το οποίο αναφέρατε. θέση της λεκές ενοτήτας είναι η μονομερής διαγραφή του χρέους ή κατόπιν περιδιάπραγματεύσεις όπως ελεγε παλιά ο δεν να ε, Γιατί δεν δεν έτσι δεν δεν μα το να πάμε τώρα στις προεκλογικές και μετεκλογικές](/και) Έγινε μια προσπάθεια, η Λαϊκή Ενότητα είναι ένα τέτοιο βήμα, σύγκλισης αντιμνημονιακών δυνάμεων. Έτσι δਿਰθηκε και λαι. Ε, males δυνάμες, αν πούμε δεν τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε για με την Ανταρσία, ήμια males δυνάμες αριστεράς. Τι έφτεξε ε, και ε, δεν ε, μπορούσε να υπάρξει ε, ένα ε, μέτωπο αντιπλημμωνιακό. Όχι, πως Με ένα μεγάλο κομμάτι τη δεξιά είναι των Ναι, με αράν αρά, τι έφτεξε όμω και δεν τα βρήκατε με, με όλη η αριστερά, όλες οι αντιπλημμωνιακέ δυνάμεις, ένα κοινό μέτωπο. ο χρόνος. Το Ήταν πολύ σύντομο ο χρόνο ε, χρόνο και πάνω, δεμπέ, Και αυτό είναι ένα που έκανε η Μαξίμου, ότι εδώ πέρα γιατί τότε η μάχη πρέπει να δώσουμε για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δώσουμε γιατί με αυτά τα μνημόνια όλα αυτά τα καταπατούν. Και την εθνική κυριαρχία και την λαϊκή... Τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υφίσταται με τόση μεγάλη ανεργία και όλα αυτά μαζί δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία. Και με αυτέ τι συνθήκε λοιπόν δεν μπορεί να κάνει διαδικασίε δηλαδή, στα στράκ, τύχων έξι όπω ήθελαν μέσα σε 15 μέρε. Η κυβέρνηση Μαξίμου, για οποία οδήγησε στον κόσμο να μην καταλάβει τι έχει Από τη δευτέρα θα είναι πάρα πολύ. Και... Θα είναι εκατομμύριο οι Θα είναι Και με τα πόδινα γιατί ψήφισε μια δημοκρατία, απέχει από το Πασόκη ο οποίος ονειγούσε στον περαιτέρω και το έχει λαό, το έχω μετατρέψει. Ναι. και εδώ και το τρίτο, το δεύτερο σημείο, θα να αντιπεράσουν και με τη βούλη του ελληνικού λαού. Ε, την τελευταίο καιρό ε, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, και είναι γεγονός ότι συνήθως αντιπνευμονικές δυνάμες οι δημοσκοπήσεις τις κόβουν δημοσκοπικά, βλέπουμε μια κάμψη των ποσοστών της λαϊκής ενότητας. Αφού το πιστεύετε ή θεωρείτε ότι είναι και αυτό κομμάτι του τεχνιδιού των δημοσκόπων και των κανάλιων. Ε, ε, κοντή, γιατί ε, κυρίες, κυρίες, κυρίες θα το δούμε, όντως είναι σύντομο. είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. Εμείς δίνουμε τον αγώνα, δίνουμε τον αγώνα, αντιστακόμαστε, ε, θα δισαφούμε για τον ελληνικό λαό, αντιστακόμαστε για εμά που τροχόμαστε από το χώρο της εργασίας, για τον κόσμο που έχει την πρεμεσία του επιτήρηση, που χάνει την περιουσία του, για τον κόσμο που θα του πάρουν μέσα 15 μέρες στο σπίτι, αν δεν έχει να πληρώσει, γιατί δεν είναι αυτό που φτωχοποιήθηκε, δεν είναι αυτός που με τον έμνημόν Πέντε χρόνια κάποιοι κερδίζουν το 10% των ελληνών έχει 18% το χαρά 45% το του Άρα κερδίζουν κάτι τα αλλά και οι τι φάλετε. στην ιστορία, αυτό είναι γεγονό. Να πάμε στο ζήτημα τη. Γι' αυτό καλούμε δεν την Κυριακή να να και να το βόρειο είναι ψήφο του και με επιτύχουν του και τα Να προχωρήσουμε στη και να πάμε στο ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι η πρώτα σα είναι εθνική ανεξαρτησία ή και κυριαρχία. Αν χρειαστεί και μας ενδιάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάτε σε ρήξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οδηγηθούμε σε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. <σχελίδια> <Η Επιναθηνική Αθήνα σχελίδια> <Λέτε, σχελίδια> Αυτά <σχελ> Γιατί το ψήφι που η Γερμανία δεν έχουμε και εμείς σε πολλές περιπτώσεις. Κι άμα και παίρνει το βέτο, θα μετά τι έχει να γίνει. Δεν θα Λοιπόν, αλλά κατέ, για το κάνει αυτό πρέπει πραγματικά να φέρει ευχαριστήσεις στο λαό Δεν έχουμε αφορφηθούμε κανένα και τίποτα. Αυτό πρέπει ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα. Οι μας πήγαν στο μέτωπο. Και και το Για να μας σήμερα πέρα. Για να μας και να κάνουμε όλα αυτό που λέμε, αλλά εμείς για να μην χάσουμε το Φραπέ και του Ψαρρου ε, τα δίνουμε όλα και οποίο λέει μια παρομία λέει ένα διότι εξής όποιος, όποιος θέλει να έχει σφαγίσει την άνεση του, στο τέλο χάνει την ελευθερία του Ναι, ε, επειδή αναφέρατε το θέμα το Ναζί και το Β' παγκοσμίου πολέμου Εκεί γνωστό, είστε από το Δίστομο, το χωρίο το οποίο έγινε μεγάλη σφαγή αν δεν ξεπεράθος Ναι, και σήμερα και σήμερα επειδή έχουν τραπηρεθεί την τηλεφωνία του ΦΥΣΑ εκεί, εκεί πρέπει να, πάω, να ε. δούμε ότι δεν πρέπει να δώσει ψήφο σε ανθρώπους <Τι> Τα, μέσα από τη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχει μία συμμεταξή και δεν μπορούμε να καθαρίζουμε ένα στον άλλο αυτοί βρέουν το καταδικάσουμε όλοι από ό,τι και αν ε, υπάρχει ο φόβος πιστεύετε να βγει η τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη η Χρυσή Αυγή ε, λόγω του πολυκερματισμού ε, της αριστεράς αυτή τη στιγμή πιστεύω πιστεύω επειδή λοιπόν, πιστεύω ότι ο λαός δεν το Ότι ο, ποιος είναι ο Σε περίπτωση παρόλα αυτά μεγάλους της υπάρχει φόβος να γίνει ட்சωματική Θα ψηφίσει η θα ψηφίσει η λοιπόν, δημοκρατικά, ε, οι η Την επόμενη μέρα δηλαδή, υπάρχει την επόμενη μέρα υπάρχει πλάνο συμπορεύσεων, δηλαδή μπορεί να ξαναμπείτε στο τραπέζι μάτις αντιμνημονιακές δυνάμεις όπως είναι η Ανταρσία, όπως είναι το ΕΠΑΜ, όπως είναι τα μικρότερα αριστερά κόμματα. Φυσικά, φυσικά είμαστε ανοιχτοί, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να πάει κανένα χαμηλό ψήφος για αντιμνημονιακές δυνάμεις που είναι εκτός κοινοβουλίου και πρέπει να μας ισχύσουν για να μην έρθει να μας π Σα έγινε μια κριτική από τι δυνάμει τη Ανταρσία η οποία έλεγε ότι πήγατε με έτοιμε θέσει και του ζητάγατε να υπογράψουν τι θέσει σα. Ε, δεν θα πούμε σε αυτό το θα πούμε μετά τι εκλογέ. Ε, πολύ ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Να πάει ο κόσμο να ψηφίσει, να ψηφίσει αντιμμονιακά και δημοκρατικά. Να πούμε ένα όχι απέναντι σε αυτού οποίοι. Το μόνο που κάνουν είναι ναι, να ψηφίζουν και να στηρίζουν μνημόνια, τα οποία μνημόνια στηρίζουν τους τραπεζίτες και τους ζωμηχάνους. Και θα πω ένα τελευταίο, το βλέπω και στο χώρο εργασίας από εσάς που δουλεύω, ε, πριν τρεις μήνες έβριζαν τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ να στελέχει των επιχειρήσεων μετά στη διορκή μου και τώρα ψηφίζουν Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τα λέει όλα. Έχουν διαλέξει από παιδόν. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία την οποία είχαμε καλή επιτυχία για την κυριαρχία της εκλογίας. Χαστε καλά. Γεια σας. Fala que a like over say Suzy φιλοτουμπλα του ραδιο ακούσαμε το Γιάννη Σταχα υποψήφιο με τη Λαϊκή Ενότητα στη Βούλη. <Κι> Για τα ζητήματα τοπία στιγμή και την κοινωνία, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς ѝ του γνημάτον, ουκιάνη από τη παραμονή της χώρας στο ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τις ε, με τοπικέ συμπορεύσει, τι ήδη υπάρχουσε και τι αυριανέ, ενδεχομένως με τοπικέ συμπορεύσει των δυνάμεων του όχι. όπω για το ζήτημα της δολοφονίας του Παύλου Φύσα, η οποία έγινε σαν σήμερα, ενώ το, τα γεγονότα ε, που αφορούν την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή τρέχουν καθημερινά. Ε, Εσεί τώρα ακούτε Καλας Νίκοφ από Γκόρα Μπρέκοβιτς. Okay, Iriz. Shui, Zoki shui, Zoki Zoki shui, Είμαστε συντονισμένοι στην εστιανομία του πλατεία Ρέντιο ε, Γιατί σε λίγα λεπτά θα έχουμε στον αέρα του σταθμού μας Τον κύριο Βασίλη Σιλαίδη Υποψήφιον με την Ανταρσία Στην Αθήνα. Λοιπόν, φίλοι του Πλατεία Ρέντιο, όπω σα είπαμε, έχουμε στον αέρα του σταθμού μα τον Βασίλη Σιλαίδη, υποψήφιο με την Ανταρσία στην Αθήνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, να ζητήσουμε λοιπόν τώρα για τι θέσει τη Ανταρσία. Πριν από λίγο, είχαμε στον αέρα τον Γιάννη Σταθά υποψήφιο με τη ΛΑΕ. Ε, πάμε, α, η θέση α... στην Ανταρσία είναι δεδομένη κατά τη Ευρωζώνη, έτσι. Καλά, αυτό είναι το δεδομένο, αλλά δεν είναι μόνο, έτσι. Ε, έχουμε ένα πλαίσιο που εμείς το καθορίζουμε σαν ένα μεταβατικό πρόγραμμα ε, και το οποίο περιλαμβάνει πρώτα, πρώτα και κύρια τη διαγραφή του ολόκληρου του χρέους ε, με στάξι της βέβαια, όχι μονομερίδια μερίδια Με Ρίδια, μόνο αυτή, μόνο αυτή, μόνο αυτή μόνο. την έννοια, με αυτή την ε, υπογράμμιση ε, Αυτό επειδή είδαμε και το τι έγινε τώρα το καλοκαίρι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με τις ε, με τον στρακαλισμό και όλους αυτούς τους μήνες. <συμίλω> <δημιουργή συμίλω> Είμαι κάπου έξω και θα έχει και κάποια βασάρια. Είσαι πώς Ναι. Ε, ε, αυτό ε, φέρνει σε σύγκρουση με την Ευρωζώνη ε, σε πρώτη φάση. Είδαμε τον στρακαλισμό που επιβλήθηκε ε, στο στραπεζικό σύστημα και στην οικονομία συνολικά. Κατέληξε και στα capital controls και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, δεν γίνεται τίποτα Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε Κανένα πρόγραμμα εάν δεν έχουμε εθνικό νόμισμα Λοιπόν είναι βασικό αυτό Και θα πρέπει να γίνει άμεσα Και χωρίς περιστροφές Τώρα οι τεχνικές ε, λεπτομέρειες Αυτά είναι και θέματα ειδικών Επίσης εμείς μιλάμε εθνικό νόμισμα τώρα Όχι σε κάποια φάση Όταν θα είμαστε έτοιμοι κτλ ε, Επειδή όμω Η ε, δυνατότητα να λειτουργήσει η οικονομία Σε συνθήκες ασυξίας και με μια κατεστραμμένη, ε, όχι κατεστραμμένη, αλλά σε μεγάλο βαθμό και σε ένα βαθμό επίσης κατεστραμμένη παραγωγική βάση, αυτά τα χρόνια έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ, έχουν κλείσει εργοστάσια, έχουν κλείσει δουλειέ, έχει πει κόσμο έξω και όλα αυτά τα πράγματα, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να σπάσουμε κατευθείαν με το ασπίσκο, το ασπίσκο, το ζουρλομανδία που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την τη κίνηση των κεφαλαίων. Την κίνηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και όσο καθεξή. Λοιπόν, για αυτό το λόγο μιλάμε ότι είναι αναγκαίο, δεν είναι αρκετό το βήμα τη εξόδου από την Ευρωζώνη, αλλά επίση η ρήξη και η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία, αυτό που λέμε εμεί στραταρτία, και είναι και η βάση τη εκλογική εργασία με το εργατικό επαναστολικό κόμμα και ανέταρτε τη ε, αριστερά ε, ε, και ανέταρτε. Ε, είναι ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε η εθνικοποίηση ο, ο, όλου του τραπεζικού συστήματος ε, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι χρεοκοπημένο και το οποίο στηρίζεται σε ανακεφαλωπήσεις που βαρύνουν αυτοκνιστικά και μόνο το, το δημόσιο χρέος. Υπον, ουσιαστικά ανήκουν οι τράπεζες. Δεν διαφορά ότι συνεχίζουν να λειτουργούν κάτω από τη διοίκηση ιδιωτών και ενδεχομένως και μετα, μεταφερθούν και σε ξένα τραπεζικό συστήματα κτλ. Έτσι πώ εξελίσσεται η ιστορία. Λοιπόν, αυτό το σύστημα το τραπεζικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να λειτουργεί κάτω από εργατικό έλεγχο. Που σημαίνει ότι όλε οι δοσοληψίε δεν θα γίνονται με, με βάση κάποιε γενικέ οδηγίε που θα καθορίζονται από κάποιου κεντρικού τραπεζίτε κτλ. Αλλά οι εργαζόμενοι οι ίδιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε ποιο και με ποιο τρόπο ή έχει, μάλλον βγάζει ή έχει βγάλει λεπτά και σε ποια έκταση και πού τα έχει κτλ. Δηλαδή είναι ζωτικό αυτή τη στιγμή. Το τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει προ όφελο των εργαζόμενων και τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού και τη οικονομία που θα καλύπτεται των μικρών, μικρομεσαίων παραγωγών και τη αγροτιά, και όχι να εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο και του δανειστέ. Λοιπόν, αυτό είναι βασικός βασικό παράγοντα. Ε, Επίση το ίδιο ισχύει για τι μεγάλε επιχειρήσει ε, στρατηγική σημασία, σημασίας, οι οποίε αφορούν τι βασικέ παροχέ και τι λειτουργίε μέσα σε ένα κράτο. Και αυτά επίσης θα πρέπει να περάσουν σε δημόσιο έλεγχο και κοινωνικό έλεγχο και εργατικό έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που κλείνουν και πετάνε το κόσμο απ' έξω. Αυτές θα πρέπει με τη στήριξη του δημόσιου κοινωνικού τραπεζικού τομέα να μπορέσουν να λειτουργήσουν ε, με τον έλεγχο και με την διακείδηση που θα την ελέγχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και ε, φυσικά αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πει, δημόσιες, δημόσιες και όχι η λογική του ανταγωνισμού που απαγορεύει και εποδίζει κάθε, όπω ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ενίσχυση του δημόσιου και έχουμε δει πω έχει συμπαραλιαστεί η ελληνική ε, παραγωγική βάση. Πρόσφατα είχαμε τα θέματα με τα ναυπηγεία, έχουμε τα θέματα με, τη, με την παλιότερα πετρεολυμπιακή. Δημιουργούνται νέα μονοπόλια ιδιωτικά, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι δημόσια. Αυτό το πράγμα δεν απελειώνει, α πούμε. Και ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε η οικονομία ολόκληρη να λειτουργήσει με άξονα, με στόχο να εξυπηρετήσει τι άμεσες, τις οδικές ανάγκες και να, ε, να δώσει δουλειά στο 1,5 ή και 1,5 ανέργου και στην ουσία πολύ περισσότερο κόσμο που είναι απασχολείται, δεν πληρώνεται, εκλέβεται σε μαύρες δουλειές. Ολη αυτή την κατάσταση. Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν από καμία επένδυση. Δεν έχουν επενδύσει σε αυτέ τι συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οπωσδήποτε η, η οικονομία να κινηθεί με βάση την, ε, λειτουργία, την, ε, την ε, λειτουργία από το δημόσιο και με, ε, και με εθνικό νόμισμα. Το οποίο θα δώσει δυνατότητα να σπάσουμε το φαύλο κύκλο τη ύφεση και τη ανεργία και τη φτώχεια κ.ο.κ. Δεν πρόκειται για μια επιθετική. Όσον αφορά τους άλλους λαούς και του εργαζόμενου ε, κίνηση, εδώ προσπαθούμε να ανακτήσουμε την κατεφραμένη οικονομική βάση στη χώρα και να μπορέσουν στιγιοδός οι εργαζόμενοι να ανακτήσουν αυτά που τους έχουν πάρει. Και επιπλέον βέβαια είναι και ένα σχήμα το οποίο ενισχύεται και από αυτοικές οικονομικές θεωρίες, ότι μια αυξημένη ζήτηση που θα στηρίζεται σε αυξημένα εισοδήματα, γιατί θα μειωθεί η ενεργεία, και θα μπορέσουν λέμε, με βάση τη μειωμένη ενέργεια να βελτιωθούν οι κίνητροι, να, να έχουμε τη δυνατότητα η παραγωγή επίση να καλύψει, ένα, να ενεργοποιηθεί και να καλύψει ακριβώς και αυτή την αυξημένη ζήτηση. Λοιπόν, θα πούμε σε έναν ε, ο, το αντίθετο του φαύλου κύκλου, όπω λέγεται, ο, ο καλό κύκλο τέλο πάντων, και θα έχουμε τη δυνατότητα να η οικονομία και ο κόσμο πάρει τα. Τα πράγματα στα χέρια του, ο κόσμο τη εργασία, ο του το το παράγει. <συσίλωση> και να δώσει μια άλλη ε, κατεύθυνση, η οποία θα σηματοδοτήσει μια βασική ρήξη με όλο αυτό το, το, το, το, το, το, το τυραννικό, αυταρχικό, αντιδημοκρατικό, ε, ε, ε, ανεξέλεγκτο μηχανισμό που έχει στηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, στο, και ειδικότερα και στην Ευρωζώνη, και είναι να σηματοδοτήσει μια. Εξέλιξη που θα πιστεύουμε θα φιλοδοτήσει και αντίστοιχε τις συγκινήσεις από άλλα κινήματα και άλλου λαού και στην Ευρωζώνη και προφανώς και σε άλλες, άλλες χώρε και ούτου δουλειές. Να πάμε λίγο στις συμμαχίες και συμπορέψεις. Αυτή τη φορά η Νταρσία μαζί με το ΕΕΚ. Ναι, μπράβο. Τι έφτιαξε και δεν καταφέραμε και αυτή τη φορά και η αριστερά και οι δυνάμεις του όχι γενικά. Να μην υπάρξουν μεγαλύτερε μετοπικές συμπορέψεις. Στούμε που δεν, τα, δεν, τα, δεν συμφωνήσατε εσείς και η Λαϊκή Ενότητα ή με άλλες δυνάμεις του ΟΚΕ σε ένα κοινό μέτωπο. Ναι, ναι. Να. Ε, ε, ε, η προσπάθεια έγινε. Μάλιστα, η Ανταρσία πήρε την πρωτοβουλία. Μην ξεχνάμε ότι η Λαϊκή Ενότητα παρουσιάστηκε το, στον ορίζοντα μόνο όταν ανακοινώθηκαν οι εκλογέ και βέβαια ανοιχτά ο Τσίπρας ε, τους είχε πετάξει απ' έξω από το ε, μέχρι τότε, α πούμε, μπορεί να καταψηφίζουν, αλλά παρέμειναν και στηρίζουν την κυβέρνηση και δεν είχαν καμία λογική αυτού του είδου τη δίκη. Ενώ εμεί λέγαμε ότι αυτέ οι πολιτικέ που εφαρμόζονται γενικότερα και οι όχι μεθόδου τη κυβέρνηση ήταν και θα οδηγούσαν αργά ή γρήγορα. Και έγινε αυτό το πράγμα. Βεβαιώθηκε με αυτή την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη μέση του καλοκαιριού. Επίση είχαμε το δημοψήφισμα. Αφού έδωσε πράγματι αυτό το διδάτιο, όχι, ήταν δεδομένο καθοριστικό. Η Ιαταρσία πήρε πρωτοβουλίε για να αφήσει οι επιτροπέ για, για την προώθηση, για την υπεράσπιση και προώθηση του όχι μέχρι το τέλο. Και το έκανε αυτό σε πολλέ περιοχέ τη χώρα, σε πολλέ ηλικίε και ούτω καθεξή. Μέσα στι οποίε είχε πει και κόσμος, ο όποιο ήταν ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, Αυτούς, μερικοί από του οποίου αργότερα, αργότερα βρέθηκαν και ε, ε, ε, στηρίζουν ή συμμετέχουν στη, στην, ε, στην ε, κίνηση τη ΛΑΕ. Εμεί χαιρετήσαμε το σπάσιμο των βουλευτών και του τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, όταν έφτασε το κόπο στο χέρι, τέλο πάντων έστω και αργά, έστω και εκ των υστέρων. Παρόλε τι ευθύνε που βαλάνε για όλη την φάση αυτή τη διακυβέρνηση των τελευταίο μηνών, και για το ότι υπάρχει γενικότερη τροπή που είχε σέρνει εδώ και τουλάχιστον δύο-τρία χρόνια. Ε, Παρ' όλα αυτά το χαιρετήσαμε, γιατί ήταν ένα σπάσιμο προ τα αριστερά. Είναι σπάσιμο που ε, συγκλίνει για να προωθήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Ζητήσαμε λοιπόν και είχαμε και συνεργασία, είχαμε συνάp με την με ηγεσία την του ΕΒ, τον Αγαφαντάνη, τέλο πάντων και κυρίω, το προτείναμε ότι με βάση τι το, θέσει του ενταχθεί από καιρό πρεσβεύει, να προχωρήσουμε σε μια εκλογική συνεργασία. Ξέροντα ότι δεν θα είχαμε πλήρη σύγκληση, διότι έχουμε βασικέ διαφορέ. Παραδείγματο χάρη, όπω είπα προηγουμένω, στη θέση μας που είναι ξεκάθαρη για ολόκληρο το χρέο και όχι για μέρο του χρέου που υποδηλώνει κάποιο είδο δηλαδή να ξαναδείσουμε αυτό το τον grand που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, όπω επίση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ασφιχτική και δεδομένη η, κα, η καταστροφική τη επίδραση. Ε, η απάντηση βέβαια δεν ήταν καθόλου ούτε δημοκρατική, ούτε ανοιχτή σε κάποια περαιτέρω πρόθεση. Ε, μια συνεργασία τέτοια εκλογική αυτή τη βάση, μια που είχαμε πολύ γρήγορα εξέσπαση εξ, προβληματικά το θέμα των εκλογών. Αλλά ότι, εντάξει, αυτό είναι το πλαίσιο της Σαραία της ΛΑΕ, ε, άμα θέλετε πείτε μέσα από αυτά, ξέρω, ό,τι νομίζα, θέλετε πείτε, άμα θέλετε δεν μπαίνετε. Λοιπόν, με τέτοιους δεν μπορέσα να προχωρήσει στην εργασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία και μετά τι εκλογέ, τέλος πάντων ε, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον βέβαια έχουμε βρεθεί και παλιότερα στους όλες και στους ρόμους και στις, στις απεργίες και στις πλαντείες να βρεθούμε και με αυτού του ανθρώπου και με, με πολλέ άλλε δυνάμει τη αριστερά. Από άλλε δυνάμει τη αριστερά που επίση τελικά είχαμε μόνο θετική ανταπόκριση. Αυτό έτσι ε? και έτσι με αυτό το κομμάτι τη αριστερά. Εγκριάστηκε ε, με κάποιο εφάσι, τρόπο. Ναι. Σε ενδιαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνει τη Δευτέρα. Δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καθαρέ θέσει, να σπρώξουμε τον κόσμο να, να, να, να δώσει συνέχεια σε αυτό το όχι, αλλά να μην είναι ότι όχι, όχι. όχι. Να έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι που έχουμε εμεί εδώ και πέντε χρόνια από το πρώτο μνημόνιο είναι καθαρέ έχουν και έχουν κατά κάποιο τρόπο ρημάσει. Και έχει φτάσει και ο κόσμο να βλέπει ότι με όλες τις τι δυσκολίε κτλ., αν λοιπόν, δεν έχει μια καθαρή ρήξη, και μάλιστα τώρα, όχι σε μια υποθετική ε, ε, κατάσταση όπου θα είναι όριμε τι συνθήκε, και δεν ξέρω εγώ τι, όπω είναι ορισμένε τοποθεσίε που κάνει και το κουκουέ. Ε. Ε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η, η μέκενη φύγει διαρκώ και αν δεν ξέρει πώ να αντισταθεί και πραγματικά τι σημαίνει μια τέτοια ρήξη, που θα πρέπει να είναι μια βαθιά ρήξη, με όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο μα έχουν στριμώξει, α πούμε, ε, θα είμαστε καταδικασμένοι να ζητήσουμε εμπειρίε ανάλογε με αυτέ που είχαμε και την περίοδο αυτή που ζήσαμε τώρα πρόσφατα με την κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, ανέλικα κλπ. Ε, Όπω είπα όμω, ότι εμεί είμαστε ανοιχτοί σε μια λογική ενιαίου τόπου μέσα στου αγώνε. Το θέμα των εκλογικών συνεργασιών και με τον τρόπο που παρουσιάστηκε και ήταν ηγεμονικό, ε, ε, ασφαλώ ηγεμονικό, περισσότερο το λέγαμε έτσι, ε, πώ να το πούμε, καφελωτικό από πλευρά τη λαέ, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εμεί έχουμε τις δικέ μα Πιστεύουμε ότι το αντικαπιταλιστικό πλαίσιο είναι αυτό που μέσα από τι εμπειρίε. Έχει κατά κάποιο τρόπο προ... προκύψει σαν η βασική τομή, το ρήγμα μέσα από το οποίο θα πρέπει να βρούμε μια διέξοδο και αυτό είναι το οποίο θέλουμε να ακούγεται και να μπορεί να το προωθούμε με κάθε τρόπο. Λοιπόν, Άρα ας πούμε εκλογικέ και πολιτικές συνεργασίες θα πρέπει να έχουν αυτό, τον, αυτό το στοιχείο, αυτό το δεδομένο και να το εξασφαλίζουμε γιατί αλλιώ ας πούμε... Άλλα λόγια να γραπτώματα. Κοροεδρομε κόσμο, το και ήταν τα προκυβασματα που μα οδηγούν. Η παρόλα αυτά μια διάσπαση στο ελικό τη Ανταρσία με ένα στο τη βαλό... Ναι, σωστό. Ακολουθήσει. Ε, ναι. Κάποιε ε, ομάδε, όχι, όχι όχι πολύ, πολύ, πολύ άριθμες, ένα μικρό ποσοστό, πριν που στο στ ε, αποχώρησαν αυτέ έτσι και δεν ε, ούτε ήδη εκδηλώσει θα έτσι δεν υπήρχε και καμία πίεση να το πούμε από τη μεριά της ΛαΕ για να κάτι να συζητήσει σοβαρά τέλο πάντων και να μπορέσει να υπάρχει κάποιο είδος πούση ουσιαστική. δεδομένο ότι η ή ένα μέρος της θα είναι η σουλαβάρια της να τρώγονται, α πούμε. Λοιπόν, έφυγαν αυτοί σύντροφοι, δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε μαζί Εμεί πιστεύουμε ότι η γραμμή που έχει κρατήσει και που αποφάσισε την τελευταία της παναλωγικό όργανο η Αντασία, τη 30 του Αυγούστου είναι αυτή η γραμμή που δικαιώνει τους αγώνες και δίνει και μια προοπτική πραγματικά στις συγκεκριμένες δίκαιες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί Εκβιάστηκαν παρόλα αυτά πιστεύετε οι δυνάμεις του όχι και αριστερά, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ δυνάμες με το χρόνο των εκλογών. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε με τοπικέ συμπορεύσει σε δύο εβδομάδε δεν μπορούν να συμφωνηθούν. Δηλαδή, και όλη, και όλη την καλή διάθεση να έχουν όλοι. <laughs> ναι, ναι. Ε, θα μπορούσε όμω να ήταν μια εκλογική συνεργασία στην οποία η, η, η, η κάθε πλευρά θα διατηρούσε ακέραιε τι θέση. και θα είχε τη δυνατότητα να τι προωθεί και να τι διεκδικεί και θα είχε και κάποια είδου αντιπροσώπευση uh, και όσον αφορά τα ψηφοδέλτια για τα λοιπά. το οποίο δεν στην uh, πορεία καθόλου επειδή είναι ένα μέρος του κόσμου και παίζει μια μεγάλη τρομοκρατία μια δραχμοτρομοκρατία πούμε, από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης φοβάται τη μετάβαση, την έξοδο από το ευρώ ή την έξοδο την Πάει. ευρωζώνη ακόμα περισσότερο διεννοείται καν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ε, Εσείς πιστεύετε ότι το 62% του ελληνικού λαού μπορεί να μεταφραστεί θετικά πάνω σε αυτό το πίγμα τη σύγκρουση. Ε, κοίταξε είναι ένα ανοιχτό μέτωπο, είναι ένα ανοιχτό πεδίο. Πρώτα Πρώτα-πρώτα το το 1962 ξεχνάμε ότι έγινε κάτω από μια φύση τη δημοκρατία. Έτσι. Και όταν οι όλοι οι αντιπαλοί που εμφανίστηκαν ήταν ένα άνθρωπο ή ένα ενίο μέτωπο πραγματικά, ότι το όχι θα σήμαινε έξω από την Ευρωζώνη και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το είδαμε, εδώ δεν είχαν ετοιμάσει ακόμα και σύνοδο των 28, και όχι μόνο τον, τον 18 από την Ευρωζώνη, εάν δεν βρισκόταν συμφωνία. Ο διαβόητο θα πήγαινε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά όλα βγήκαν μπροστά στον κόσμο, παλαιώθηκαν. Εγώ πιστεύω ότι το 62% στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά εν πάση αυτό, αυτό που είχε το κουράγιο και σχεδιά, αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, και την αντιμετώπιζε και στου χώρου τη δουλειά του και προσωπικά και από κάθε άποψη, α πούμε, ε, είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται ότι εύκολε λύσει δεν υπάρχουν. Και το, ε, ε, ε, μια κατάσταση. Που συνεπάγεται ρήξη εκ των πραγμάτων είχε διαμορφωθεί. Τώρα, εάν όλοι αυτοί θα ήθελαν έτσι, θα ψερά κανένα να φύγουν από το ευρώ ή από, ή από την Ευρωπαϊκή δεν πήγε έτσι το θέμα. Εμεί όμω διεκδικούμε μέσα από αυτόν τον κόσμο να βγει ένα δυνατό μήνυμα και μέσα από τι εκλογέ και μέσα στου αγώνε που θα ακολουθήσουμε ότι δεν περνούν τα μνημόνια, δεν περνάει η πολιτική τη λιτότητα, ενιώ μέτωπο των εργαζόμενων. Για να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και να έχουν τι προποθέσει να, να φτάσουμε σε μια, σε μια ρήξη και σε μια άλλη προοπτική που θα αναπτυχθεί βέβαια με τι ε, ανάγκε και τι επιδιώξει των εργαζόμενων και όλο και τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Πριν σα αφήσουμε να συνεχίσετε την εξόρμηση, μια τελευταία ερώτηση, ένα σχόλιο δηλαδή. Σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Παύλο Φίσας από τη Χρυσή Αυγή. Χθε ο Νίκο Βευγαρολιάκο ανέλαβε λέει, την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία του Φίσα. Ένα σχόλιο, αν μπορείτε. Ναι, ναι, λυπάμαι που δεν με βρίσκεις στη διαδήλωση κάτω στο κερατίνι. Δεν ξέρω ακριβώ πώ εξελίσσεται. Εμεί, σαν να και ε, εμείς, ανταρτία, στηρίζουμε και είμαι, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική εκπροσώπηση τη Ανταρτία στο, στο συλλαγητήριο εκεί. Είναι ένα σημαντικό ένα σημάδι στην, στην, στην, στην πάγια του λαού για να απαλλαγεί από κάθε είδου δεσμά και απειλέ μεταξύ των οποίων και τη φασιστική απειλή, η οποία είχε το πούμε, προσωποποιηθεί, είχε υλιοποιηθεί μέσα από αυτή την εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Λοιπόν, αυτοί οι εγκληματίες οι ναζιστές δεν έχουν θέση ανάμεσα στο λαό. Ε, πρέπει να απομονωθούν, είναι σε, σε διαδικασία δίκης, πρέπει να καταδικαστούν και να εκποδελιστούν. Σε αυτό το σημείο όμω δεν θα είναι απλά η δικαιοσύνη και διήθες που θα... Ε, πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα, το ίδιο το αλαϊκό, το αντιφασιστικό, το αντιρατσιστικό κίνημα που σχετίζεται και με το θέμα αυτό που ζούμε, στην δραματική κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι στο βάση το βάθο, κύμα προσφυγικό κίνημα κτλ. Στο οποίο βέβαια πρωτοστατούν οι, οι φασίστε, α πούμε, και άλλοι δεξιοί που θέλουν, ξέρω εγώ, να ρίξουν τα βάρη και να ξοδέλθουν, και, και να πνίξουν και να σκοτώσουν αυτού του ανθρώπου που υποφέρουν. Εμείς λοιπόν με λέμε τέρμα στο φασισμό, ε, δεν περνάει ο φασισμός, σκακίστε ε, την Χρυσή Αυγή, καταδικάστε την, ε, ε, εξαφανίστε την. Είναι μια δύναμη, ένα, ένα φίδι παρμακερό, το οποίο δεν πρέπει να το αφήνουμε σε καμία περίπτωση να στώνει και πάλι. Βλέπει κίνδυνο επειδή δεν υπάρχει αυτή η συμπόρευση και τον δυνάμεων τη αριστερά με το που μπορεί έτσι κι αλλιώ, και εσά γιατί λέει να μην τα βρήκατε τελικά, Βλέπει κίνδυνο ξωματική αντιπολίτευσης σε περίπτωση μεγάλου συνασπισμού. Από πλευρά χερστή αυγή, ναι, ναι. να σα πω. Ναι, κίνδυνο. Τώρα τι είναι, γιατί έτσι κι αλλιώ, ακόμα και οι χερστή αυτά που λένε και ξαναλένε κάθε τόσο, έχουν φτάσει το λένε ότι δεν μπορούμε να τα σπάσουμε ούτε με το ευρώ ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε με του ζανηστές, θα πρέπει πρώτα να ισχυροποιηθούμε, να, να εξακοποιηθούμε σαν έθνος κτλ. τα και τότε θα έχουμε και συνικό νόμισμα κάτι άρεσμα, άρεσμα, που που άρεσε να άρεσε που πουν άρεσε. Σε πάση ουσιαστικά είναι μια κρυπτομνημονιακή δύναμη η οποία ακριβώς δεν έχει καμία θέση όσον αφορά βέβαια του λαϊκούς αγώνες και την, την, την πάλη για να, πά, να ανατρέψουμε αυτή την καταστροφή που μας έχει βρει. Τώρα αν είναι μέσα στην Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό περισσότερο θα χαρακτηρίσει όλους αυτούς τους ακρίους οι οποίοι βρέθηκαν να, να βγάλουν και να στυφίσουν τα μνημόνια. Δικές τους είναι, δικά τους είναι αυτά τα κοτοχώματα και δεν μπορεί, ας πούμε, γιατί θα ήταν αξιωματικές βοήνες ή οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι λόγος σε ένα παιχνίρι που είναι στυμμένο επικαλλιώς. Δεν, δεν είναι κάτι που μπορεί να δώσει, ας πούμε, να καθορίζει τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Σε κάθε περίπτωση παραμένει εξαιρετικά την κίνηση της εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάρει περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ακόμα και αυτό να γινότανε σε κάθε περίπτωση, εμεί την αντιμετώπιση α... α... τη κρίση αυτή την έχουμε μέσα από το κίνημα και τη διεκδικούμε βέβαια και στα δικαστήρια και οπουδήποτε αλλού. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουμε αυτού του θεσμού για να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν αυτό το κίνημα. Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή επιτυχία και την κυριακή. καλά. Ευχαριστώ. Γεια. Μόλις ακούσαμε, το Βασίλη Σιλαέδε υποψήφιου με δυνανταρσία στην Αντιβουλία. <Κι> και από πίσω, αυτή τη στιγμή, ακούτε το νύμνο του ΕΑΜ σε σάουντρακ με ηλεκτρική κιθάρα. Πάμε στο σχολιασμό τώρα μετά τις δύο συλλαϊκές που είχαμε, τη μία με τον Βασίλη Σιλαίδη από την Ανταρσία και την άλλη με τον Γιάννη Σταθά, υποψήφιν τη Λαϊκή Ενότητα στη Βιωτή. Την Κυριακή λοιπόν αυτή, ε, ο ελληνικός λαός πρέπει να πάρει για ακόμα μια φορά μια μεγάλη απόφαση και αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές. Με την νεομνημονιακή πρώην κυβέρνηση, την νεομνημονιακή παρένθεση, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να έχει υποταχθεί πλήρως στους εκβιασμούς των δανειστών και να σπρώχνει τη χώρα σε εκλογές εξφράς. Οι εκλογές αυτές κατά τη γνώμη μου έχουν μόνο ένα λόγο και αυτός ο λόγος είναι να δοθεί άλοθη στη μνημονιακή κολουτούμπα της νεομνημονιακής εγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και να σβήσει με αυτόν τον τρόπο το περήφανο όχι του ελληνικού λαού στις 5 του Ιούλιο. Άλλωστε, αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο οι ξένοι δηλώνουν για πρώτη φορά στα 5 χρόνια μνημονιακή κατοχή ικανοποιημένοι με την εκλογική διαδικασία, με τη διενέργεια τη εκλογική διαδικασία του. δηλώνουν ικανοποιημένοι γιατί είναι σίγουροι πω μέσα από τι κάλπε θα βγει ένα μεγάλο μνημονιακό τόξο το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με την μία ή την άλλη συγκυβέρνηση, είτε είναι μια η αλλη συγκυβερνηση ειτε συγκυβέρνηση. Μπροστάρει το ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ποτάμι, είτε είναι μια κυβέρνηση με μπροστάρι το ΜΕΜΑΡΑΚΙ, σίγουρα θα διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η υποταγή τη χώρα. Αν δεν είναι μεγάλο συνασπισμό, όπω συμβαίνει στη Γερμανία, ίσω να διασφαλίσουν την υποταγή τη χώρα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. <Τι> I need your help. Printa, printa, ta Αυτός είναι ο λόγος που ποσός ενδιαφέρει τους ξένους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές νομισματικό Ταμείο, αν κορμός της νέας εγκυβέρνησης, στάειν η νέα δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, αφού έτσι κι αλλιώς και οι δύο με το ίδιο πρόγραμμα κατεβαίνουν και το ίδιο πρόγραμμα θα εφαρμόσουν. Και το πρόγραμμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια θατσερικού τύπου κοινωνική εξαθλίω Όμοιο με εκείνη η οποία εφαρμόστηκε στην Ανατολική Γερμανία κατά την εφαρμογή του σχεδίου κόμπρα έχουμε κάνει σχετική εκπομπή στη Bax Germanica. Δεν είναι τίποτα άλλο από ανεφιλελεύθερα πειράματα της του Σικάγου όπως αυτά τα οποία γίναν στον Ισημερινό ή στην Αργεντινή ή και σε άλλες χώρες, κυρίως στο τρίτο κόσμο. Δηλαδή δεν είναι τίποτα διαφορετικό από αυτό το οποίο ζήσαμε τα τελευταία 5 χρόνια με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά Απαιτούν τη συνένεση του λαού στο έγκλημα μέσω τη πολιτική νομιμοποίηση τη κλαβιά του μέσω της κάλπης. Θέλουν να τιμωρήσουν τον ελληνικό λαό για το ερωικό όχι το οποίο είπε στο δημοψήφισμα. για αυτό το πρόχνουν σε αυτέ τι ταπεινωτικέ εκλογέ όπου τον οφούνε να διαλέξει ανάμεσα στο πρόσωπο ή το κόμμα που θα εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι χρέο των δυνάμεων του Όχι, χρέο των δυνάμεων οι οποίε εκφράζουν πολιτικά το Όχι και χρέο των δυνάμεων τη Αριστερά και των κινημάτων, ήταν ε, σε συμφωνία ο ένα με τον άλλον. Έχω αρχίσει και τήνω από την άποψη: σε συμφωνία ο ένα με τον άλλον να απαξιώσουν αυτέ τι εκλογέ, σε συμφωνία ο ένα με τον άλλον να μην κατέβουν σε αυτέ τι εκλογέ να απαξιώσουν το κατοχικό κοινοβούλιο και από την ίδια μέρα των εκλογών να προβούνε σε αγώνε σε πολιτική απεργία διαρκείας με τον κόσμο στους δρόμους, με τον κόσμο στους χώρους δουλειά, με τον κόσμο σε εργοστάσια με τον κόσμο να διεκδικεί την ανεξαρτησία της χώρας Ή αφού και αυτό αφού ε, ήταν αδύνατον λόγω του πολιτικού χρόνου του πραγματικού τρόπου με το οποίο έγιναν ε, οι εκλογές αυτές με το οποίο γίνονται οι εκλογές αυτές ήταν αδύνατον και όλες οι καλές διαθέσεις να υπάρχουν από όλες τις πλευρές, να υπάρξει οποιαδήποτε με τοπική συμπόρευση μεταξύ των δυνάμεων του όχι. έχουν τα πάγματα τελικά και που οι δυνάμεις του όχι να κατέβουν πολύ κερματισμένες και οι δυνάμεις αριστερά επίση πολύ κερματισμένες ο κόσμος πρέπει να θωρακίσει με κάθε τρόπο το όχι Στι 20 του Σεπτέμβρη, με όποιον τρόπο ο καθένας μας επιλέξε, καλούμαστε να θωρακίσουμε το όχι μας και να το προστατέψουμε από εκείνους που θέλουν να το πετάξουν σε σκουπίδια. Μαζί με τη Δημοκρατία και τη λαϊκή μας κυριαρχία. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε το δικαίωμα να του αφήσουμε να συνεχίζουν να εγκληματίζουν σε βάρο του ελληνικού λαού, δηλαδή σε βάρο του. Και να υψώσουμε κεφάλι, να υψώσουμε γροφιά, να υψώσουμε σημεία τη αντίσταση, όπω λέγαμε αυτό που το κάναμε με την αιστεία ανομία, στην απεκειοποίηση τη χώρα και στα μνημόνια τη ξένη εξάρτηση. Και την επόμενη μέρα τη εκλογή, όπου θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μα για μετοπικέ συνεργασίε, για συμπορεύσει και το κυριότερο για αντίσταση στον δρόμο γιατί εκεί ένα τρέπονται τα καθεστώτα και όχι στην κάτω. Ας μην τους δώσουμε όμως το δικαίωμα να πούνε ότι πήραν το άλλο για την κολλουτούμπα την οποία κάναμε. αυτά τα λέμε είναι η προσωπική μου άποψη την εκφράζω επειδή υπάρχει περίπτωση την Κυριακή αυτή, επειδή είναι η Κυριακή Κυκλογό, να μην υπάρξει αστιανομίας. Αντίσταση, λοιπόν, μέχρι τέλους και όχι μέχρι τέλους από τον ελληνικό λαό. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κίνδυνος και σε αυτό έχει την τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή η παρένθεση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε περίπτωση που επιτευχθεί το, μνημονιακό τόξο, το μεγάλο μνημονιακό τόξο Όπω είναι στη Γερμανία με Σύρζα και η Νέα Δημοκρατία. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Δηλαδή πιο εύκολα θα τα βρουν με τα μικρότερα κόμματα. Έχει τίποτα άλλο. Αυτό ίσω να το θέλουν για κάβα σε επόμενε περιστάσει. Άμα βγαίνουν τα κουκουκιά, θα προχωρήσουν ε, ο Σύρζα με το ποτάμι. Έτσι μου φαίνεται. Και Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Πάλι το ποτάμι και Πασόκ. <laughs> <laughs> το ποτάμι και το Πασόκ πάντω είναι πάντω καιρού. <laughs> Υπάρχει ακόμα Πασόκ. Υπάρχει ακόμα Πασόκ. <laughs> <laughs> με τη φώφη και είχα γκάλωψει ο μυαλό μου σε μέρα, το τα πρέπει να το θέσουν οι τι είναι πιο γελίο, η φόφη ο βασίλενενότητος Δεν νομίζω ότι υπάρχει μέτρο στον αέρα. αέρα είμαστε ναι. ε, ότι υπάρχει... Σον αέρα είμαστε εγώ είμαι, γιατί δεν να από εκεί πέρα, <laughs> Όχι νομίζω ότι Μάλλον, σε θέση να ε, έτσι να το λιγάκι γιατί έχει μετράει αυτούς τους ανθρώπους την δικαιότητα αυτού των ανθρώπων αλλά να σου πω κάτι αυτοί δεν με απασχολούν καθόλου πιο πολύ με απασχολεί ένας λαός ο οποίος άγεται και φέρεται από τα κανάλια της διαπλοκής δηλαδή από όλα τα κανάλια και συζητάνε στα καφενεία οι παππούδες ε, τις διαφορετικές απόψεις των διαφορετικών δημοσιογράφων που λένε τα ίδια πράγματα και τσακώνονται μεταξύ τους για, τα, για αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορούν να σχηματίσουν απόψη, δεν έχουν καμία πληροφορήση. Είναι τελείως αστοιχείοτη δηλαδή. σου λείπουν τα στοιχεία όλα. Και εμείς είμαστε οι αισιόδοξοι που περιμένουμε ότι αυτός ο λαός είπε το όχι κτλ. Εγώ νομίζω ότι αφού γήκε ο Τσίπρας και μετέτρεψε το όχι σε ναι, ότι όλοι έβγαλαν έναν αναστενατμό αναποίησης. Διότι... Όλοι. Όλοι. <laughs> Έχει δίκιο. Υπερέβαλα. Όχι όλοι. Δηλαδή, εμεί δεν βγάλαμε ανασταναγμό ανακούφιση, αλλά πολλοί κόσμοι από αυτού που ψήφισαν όχι έβγαλαν έναν ανασταναγμό ανακούφιση. Διότι είπαν, ουφ, εντάξει, δεν θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μείνω εγώ τώρα να έχω τα λίγα ευρώ μου και να τα... συμμαζέψω. Δεν πιστεύει όμω ότι επειδή έγινε τέτοια τρομοκρατία επάνω στο που με αυτό. Ένα μεγάλο μέρο του όχι. Ήταν έτοιμο για όλα και για σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όλο, το αλλά Απλά δεν το συζητάμε. Όμω, το θέμα είναι ότι αν βάλει τον ενεργό πληθυσμό, δηλαδή να αφαιρέσει τα μωρά, mm. να αφαιρέσει του πολύ παππούδε που είναι με τα σπίτια και τέραστα, από του άλλου, α πούμε, του ενεργού, α υποθέσουμε ότι μα μένουν 8 εκατομμύρια. Mm. Από τα 8 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο είναι αποφασισμένο για τα πάντα. Το, το λέω σχηματικά με αυτό. Είναι καλή μαγιά, δεν είναι και των 1 εκατομμύριων. Ασφάλεια είναι, είναι καλή μαγιά. Το θέμα αυτό είναι ότι αυτό το 1 εκατομμύριο είναι και σκορπισμένο σε όλη την Ελλάδα <σχ onto> και είναι ε, σκορπιο πάλι μέσα σε διάφορα μέτωπα και μικροοργανώσει mm. και συλλογικότητε κτλ. Και και Υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε, που δίνουν τον εαυτό του στην καρδιά του, όλη τη διάθεση και δίνουν συσίπια στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που μαζεύουν ρούχα του πρόσφυγε. Υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε, που. κάνουν διάφορα, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, τα ξέρει. Συλλογικότητε διάφορε. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι σκόρπιοι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να του ενώνει. Αυτό είναι προβληματικό. Και αυτό το όχι που θα μπορούσε να του ενώσει, βέβαια, αμέσω αμέσως τρέξανε να πάνε σε ελίδε, ώστε να μην προλάβει να ενωθεί αυτό το όχι. Ακριβώ, ναι. να προλάβει οτιδήποτε θα μπορούσε φομήνα, Λοιπόν, και αυτό είναι τραγικό, βέβαια. Διότι θα ζήσουμε φοβερά πράγματα και εύχομαι μόνο να προλάβουμε, ο λαός δηλαδή να προλάβει, να αντιδράσει πριν να συμβούν τα χειρότερα. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες και για να πρέπει να πάμε στο θέμα γιατί είναι και αυτό σημαντικό της λογωνίας του ΦΥΣΑ αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι και μια βρώμικη μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων αντιπολίτευση ενό των άλλων αφού πλέον δεν πανηγεί έχουμε... σαγωγικά το μικρομεσαίον κομμάτο έτσι, <laughs> των μικρών κομμάτων, ναι. γιατί είναι μικρά κόμματα Εάν μετρήσει μετρήσεις ανθρώπου που την ψηφίζουν, είναι πάρα πολύ μικρά κόμματα όλα του ανθρώπους. Αυτή τη όλα. Ε, αυτά τα κόμματα επειδή δεν μπορούν να πουν κάτι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Φράζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα ε, σκανδαλολογίας, διαπλοκής. Με τη διαπλοκή όμως, αυτό είναι ο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπά τη διαπλοκή ενώ είναι γλυφόμενος από τη στιγμή το συγκρότημα του Και με το συγκρότημα του και του μαφιόζου αυτού βγάζει σκάνδαλο τη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με, το, με τους άλλους μαφιόζους αυτού του θέματος, Επίσης, οποίοι μια χαρά τη Χρυσή Αυγή και την προοπτήσα του, βγάζει αυτή τη σκάνδαλο τώρα εναντίον τη Τζίπρα. Και αντί κουβέντα αυτής γίνεται πολιτικά. Στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γίνεται. Στο αν ο Φλαμπουράκη γίνεται μετά το έξω. Στο αν ο Τάβρη τη Νέα Δημοκρατία ο Νεμεράκη πήρε λίγε, τότε δεν θα λυθεί. Αλλά είναι δευτερεύουσα σημασία από την ψήφα των Ελλήνων. Για αφήσουμε. να κάνει κάποιο πολιτική συζήτηση. Πρέπει να έχει υπερβολικά επιχείρημα. Πρέπει να είναι πολιτικό. Για να είναι πολιτικό, πρέπει να ανήκει στην πόλη. Να είναι πολίτη. Ποιο από όλα αυτά τα καθήκια, τα αποβράσματα τη κοινωνία. Έχει και, μια και, και, δεν είμαι, και δεν είμαι καθόλου σκυλιό. Είναι εξαιρετικά έντονη αυτή τη στιγμή. Για <laughs> να μην πω τα μονόσχηλα, α πούμε, γιατί είμαστε ήδη στον αέρα. Λοιπόν, ποιο από όλου αυτού του ανθρώπου έχει συνείδηση πολίτη, για να μιλήσει για πολιτική. Αυτοί οι άνθρωποι είναι φερέπονα, είναι βαρτοί από συμφέροντα ντόπια και ξένα να εξουθενώσουν του κατοίκου αυτή τη χώρα και να του εξαφανίσουν ή δυνατόν. Διότι, αν δει ας πούμε, ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται το διεθνές δίκαιο για να δικάσει το έγκλημα ε, της ε, γενοκτονίας, η Ελλάδα τα πληρεί όλα αυτή τη στιγμή. Συντελούν, δηλαδή, το έγκλημα της γενοκτονίας, του αποκληθισμού της χώρας. Και δεν μιλάω τώρα, βέβαια, ούτε για πρόσφυγες, ούτε για λοδαπούς, ούτε για τίποτα, α πούμε, έτσι... Μιλάω απλώ για αυτό που συμβαίνει δηλαδή πώ μειώνονται οι γενίσει πώ οι άνθρωποι πούμε, αυτοκτονούν, πώ χώνεται και φεύγουν στο εξωτερικό, πώ γίνεται α πούμε ένα από τη χώρα, ένα αποδεκασμό από του κατοίκου τη. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και βεβαίω, ζούμε και την νεοφεουδαρχία, όπου σιγά σιγά, αφού η δημόσια περιουσία ήδη είναι στο ταύν και δεν μα ανήκει, σε λίγο δεν θα μας ανήκουν ούτε τα σπίτια μας, ούτε τα χωράφια μας κτλ. κτλ. Γι' αυτό λοιπόν όταν ακούω μισόλογα του τύπου ε, «Εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το ΕΠΡΟ, το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το νόμισμα». Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν ακούω μισόλογα κάνω πίσω. Θέλω να ακούσω πολιτική τοποθέτηση με ξεκάθαρες θέσεις κάποιον που να μου πει Πώ ακριβώ το σκέφτεται, γιατί δεν γίνεται έτσι και γιατί γίνεται αλλιώ. Το γιατί δεν γίνεται έτσι. Το, το βλέπουμε και το ζούμε. Το, βλέπουμε και το, ζούμε. το, αλλιώς, το γιατί γίνεται αλλιώ, για τη δικιά μου άποψη είναι κυρίω πολιτική απόφαση. Ασφαλώ είναι πολιτική απόφαση, αλλά δεν είναι μόνο πολιτική απόφαση. Είναι και πολιτική σκέψη και δράση. Ναι. Και γνώση. Διότι ναι. όταν δεν ξέρω, όταν α πούμε δηλαδή, άμα βγει το ράθμο τη ύπνη, α πούμε, στην τηλεόραση και του κάνει κάποιο ένα ερώτημα. Θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Γιατί δεν θα απαντήσει, επειδή δεν θέλει να πει πράγματα, δεν έχει ιδέα. Λέει μόνο ότι του έχουν πει να πει. είναι παντελώ άσχετος. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ας πούμε, αυτό το καθήκη, πρόκειται για καθήκη έτσι. Ο άνθρωπος είχε ας πούμε ένα υπόβαθρο, δηλαδή είχε ένα επίπεδο. Εκείνη. Μπορούσε μαζί του να συζητήσεις. Δεν έχει σημασία αν διαφωνούσες μαζί του. Ήχε όμως ένα επίπεδο. Ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, mm -hmm. άλλο καθήκη αυτό, εάν τον ακούσεις να μιλάει, βλέπεις ότι έχει επιχείρημα. Αν τον ακούσεις να μιλάει, μάλλον δυρίσεις σε καλή θέση Έχεις σε καλύτερη θέση Ή το τούνες Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αν διαβάσεις ας κείμενά του οι ομιλίες του στην όταν ήταν εν ζωή και θερμικά θα δεις ότι έχει πολιτικό επιχείρημα, έχει πολιτικό λόγο έχει υπόγαθρο, έχει γνώση, έχει διαβάσει διαβάσαιο, έχει ανήκει Αυτά τα καθήκια τώρα εδώ πέρα ο Μεϊμαράκης έχει ανοίξει βιβλίο κοντές στη ζωή. του. Η Φόφη έχει ανοίξει βιβλίο. Ο Τσίπρας έχει ανοίξει βιβλίο. Καλά, δεν θα πω για το φιγαλογιάκο. Αυτή σε βιβλία μόνο τα καίει. και μιας και λέμε ωραία. Τι ωραία δηλαδή. Μιας και λέμε για το παιδί, το παιδί αυτό. Ε, λέω να κλείσουμε. Ε, Δίνοντα πάλι το μήνυμα για την κυρ να θωρακίσει ο κόσμο του, να μην αφήσει κανένα, να το πάρει να το μετατρέψει σε ένα, να μην επιπτώσει κανένα άλλο, κανένα, να μην μπες στην παγίδα. Το άμυνε να έχω μνημόνιο, να το εφαρμόσει ο Τσίπρας και όχι ο Μη γιατί το μνημόνιο είναι μνημόνιο. Το πάμε και την Πέμπτη, είναι ότι αυτό που έκανε το σύλλογο του Τζολάκου, που από τον αγώνα. Ε, ε, Δεν τι το το έμεινε, να είναι το ότι έμεινε να Ας έχανε και ο Τσίπρας, κι ας μετά τον αγώνα. Αυτή τη στιγμή μένει για Δεν ξέρω έχουν Το θέμα είναι ότι δεν ακούω κανένα, μόνο το επάνω. Ακούσει. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει την ωραία των ενώ. Αυτή οι άνθρωποι εδώ πέρα όπω σου έλεγα και πριν αέρα. Έχουν παραβιάσει όλο το σύνταγμα να την αρχή το τέλο. Και κάποιοι από αυτού, εντάξει, δεν μιλάω για την κυβέρνηση τώρα, δηλαδή, τη κυβέρνηση Τσίπρα, Ανέλ, κτλ. Ο ίδιο ο, ο Ανέλ, πώ το λένε, ο Σανέλ, ο, ο Καμένο, ο, ο καμένος, έλεγε για τιμωρία των ενόχων. Φυσικά το ξέχασε αυτό. Υπάρχουν μηνύσει στη Βουλή που επί την προδοσία για κάποιου από αυτού. Δεν κινείται φίλο, Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Το κράτο έχει συνέχεια, δεν λένε. <laughs> ναι, το, το κράτο <laughs> έχει συνέχεια, α πούμε. Yeah. Ε, σαν σήμερα, το στον άλλον ωραίο που μας προσέφερε το μνημόνιο στην πατρίδα μας, μας προσέφερε... Και την αύξηση του κόμματο, το οποίο ω κόμμα, ω ιδεολογία, ω ιδιοσυγκρασία εκφράζει αυτό που λέμε γερμανοτσολιά στην κοινότητα, των ιδεολογικών απογόνων των γερμανοτσολιάδων αυτών, οι οποίοι καπηλεφθήκαν, πατήσαν πάνω σε μια ψήφο, ενώ το τελευταίο καιρό ακούμε συνεχώ ότι έξω το ευρώ είναι κάτι προδοσία, όπω είπε ο Νίκο Μηχανοδιάκο. Ε, αυτό το κόμμα, πέρα από τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει κατά καιρού, σαν σήμερα σκότωσε. Και έναν συνέλληνα, όπω θα λέγανε οι ίδιοι, <coughs> το Μπαύλο Φίσερ. Κοίταξε, είπε προηγουμένω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των μνημονίων. Εγώ δεν το λέω αυτό το πράγμα, γιατί γενικώ το ακούω γύρω-γύρω και εσύ το αφήνει, βέβαια, μεν ταχύτητα, δεν το εννοεί, το ξέρω. Όλα αυτά δεν τα έχει κάνει το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα κολόφαλο, α πούμε, το οποίο επιβεβαιώνει μια δανειακή σύμβαση που έγινε. Και όλα αυτά εδώ πέρα είναι αποτέλεσμα της προδοτικής στάσης του πολιτικού προσωπικού της Ελλάδας. Και της κρίσης και της φτώχειας που πάντα εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, την ε, κρίση. Η κρίση και η φτώχεια είναι αποτέλεσμα της συμπεριφορά αυτού των ανθρώπων. Δηλαδή, αυτά όλα δεν είναι αποτελέσματα μνημονίων, κρίσεως, οικονομικής δυσκολίας κτλ. Διότι αυτά όλα τα, φέρνουν, τα δημιουργούν κάποιοι άνθρωποι. Και όταν λέμε ότι αυτά τα φέρνουν αυτά... Αποσύρουμε ευθύνε από κάποιου ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένοι που έχουν όνομα, δροματεφώνημο και διεύθυνση και θέσει ευθύνης Έχουν πάρει και όρκο αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν παραβιάσει τον όρκο τους έχουν παραβιάσει οποιοδήποτε νόμο κτλ. Και, και γι' αυτό καλό είναι να λέμε ότι ο θάνατο του Φίσα, το, ο, ο φυσικό αυτούργο ήταν ένα μέλο τη Χρυσή Αρχή. Και η ηθική αυτούργη που πρέπει να δικαστούν και αυτοί είναι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Το ενεργό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Διότι όσοι κατήγγυλαν την κρισή αυγή στην ουσία την στήριζαν από πίσω τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα τα έχουν δει τα εφημερούς, τα έχουν πει και οι ίδιοι. Λοιπόν όλοι αυτοί είναι μέρος του συστήματος. Ο καθανας παίζει το δικό του ρόλο. Το αποτέλεσμα αυτού του θεάτρου Σκιών, ήταν η τηλεφωνία αυτού του παλικαριού, σαν σήμερα. Ε, <Τι> να ακούσουμε λοιπόν τον αρχηγό αυτή τη οργάνωση, αυτή τη ναζιστική οργάνωση, γιατί. Τότε... Συμμορία. Αυτή τη συγκληματική οργάνωση, γιατί τότε είναι εγκληματική οργάνωση, δεν το κρίνουν δεν Το κρίνουν και οι θέσει τη, και οι τη, και αυτά που κουβαλάνε στο μυαλό του. Να ακούσουμε τον άνθρωπο αυτό, ένα βιντάκι που κυκλοφορεί θα σα χαλάσει λίγο το πιάδι. Δεν έχει καλή ποιότητα το ήχο και δεν έχει καλή ποιότητα και η αυτού του άνθρωπου που λίγο από πείρα, λίγο από Μουσολίνη και λίγο από Παδόπουλο Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το άνθρωπο, ποιο δουλεύει, να λέει ότι αυτό και το κόμμα του είναι απόγονο του Γερμανικού Συνδυάζου, είναι απόγονο του Τρίκου Ράιντ, είναι απόγονο του Μουσολίνη, είναι απόγονο του Φασιστόπουλου. Να κλείσουμε, να σα χαιρετήσουμε, κλείνουμε αυτό. Και αμέσω μετά ένα τραγουδάκι μαύρη αυγή από υπεραστικού για τη δολοφονία του, του Παύλου Φίσσα, αφιερωμένο όχι μόνο στον Παύλο Φίσα, συνηθίζουμε να θυμόμαστε μόνο τους κοντινού μας, γιατί σαν Έλληνα μας άγγιξε περισσότερο και είναι κακό αυτό, είχαν πεθάνει και άλλοι άνθρωποι, άλλες εθνικότητες, πριν τον Παύλο Φίσσα και το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο από τους υπεραστικούς για όλου. τους. Να να, ναι, ναι, ναι. ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο, δηλαδή... Να Καλύτες. Και στην Κάρβη την Κυριακή, αν δεν προλάβουμε να κάνουμε αστεία νομία, παρακτήσουμε το όχι μα, αντιστεχόμαστε, θα λέμε την επόμενα ακριβώ μέρα, αγώνα μα. Ένα πράγμα, εδώ κάτι, κάτι. Εάν αυτό το όχι το 62%, όταν το μετέτρεψε ο Τσίπρα σε 9, ο κόσμο είχε βγει στον δρόμο να το υπερασπιστεί, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι. Έτσι λοιπόν, όταν λες λοιπόν να θωρακίσουν οι άνθρωποι το όχι τους, αναλόγως του, αναλόγω του αποτελέσματο αυτό που θα ψηφίσουν ή αυτό που δεν θα ψηφίσουν. Δηλαδή και αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν, θα πέφτουν, α πούμε, συνειδητά να υποστηρίξουν αυτή την αποχή τους. Αυτοί που θα ψηφίσουν, στο θα δρόμο, ψηφίσουν, κάτω, να την υποστηρίξουν με οποιοδήποτε τρόπο, με στάση πληρωμών, να τα πούνε στον δρόμο, με ανατροπή τεράστια, δεν ξέρω εγώ τι, να υποστηρίξει ο καθένα συλλογικά, ο καθένα και συλλογικά να στηρίξουμε την απόφασή μας ότι για κανεί να αυτό πρέπει να γίνει. Ε, στερίζουμε λοιπόν το όχι, μας πολεμάμε γι' αυτό. Ε, τσακίζουμε το μαύρο που πέσει πάνω από την πατρίδα μας. Ε, Μαύροι από περαστικού, Καλή σας Καλή νύχτα. Καληνύχτα. Θα χάσουμε να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή τους στη σημερινή αστία τον Γιάννη Σταφά, υποψήφιον τη Λαϊκή Ενότητα στη Βοιοτία και τον Βασίλη Σιλαίδη, υποψήφιον την στη στην Αττική. το λιγό, το λαβού, φασισμό, φασισμό, παντα... Αντίσταση μέχρι τέλους, όχι μέχρι τέλους. Υπόθη την πυγμή του καπιταλιστή, Τώρα το πάνω στο λαό. Που το θέλει έρμο και σκυφτό. Το φασισμό παταστολεμό, Το φασισμό παταστολεμό. στο λαιμό. Ο λαό μα θα σταθεί. Στου αγώνε θα τσακωθεί. Θα τσακίσουμε. το φασισμό. Του συστήματος γιο και φρούδο ο λαός μας όποιος θα σταθεί. Στου αγώνες θα τσακωθεί. Θα τσακίσω με το φασισμό. Του συστήματος γιο και φρούδο. not for fun. Εδώ, εδώ, πολυτεκνίο Μπορεί να με παίρνω να καθάσω Μα σαν για αυτούς μάτια έχω δύο Μπορεί να μην ποτέ Μα τώρα τα έχω στο γρανίο. ή αυσδήποτε διατυπώσεως ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνατρισης ή συγκένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέτρο. Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διατεγης απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα σωδούς, της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντες εξ να επανέλθουν αμέσως εις τα σοκίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάρ' κύκλο φορών σοδούς θα πυροβολείται άνευ